Γυρίσατε, ευτυχισμένο τον νέο έτος Α, ναι. ναι, χρόνια πολλά να είναι καλά το 21, καλό, γερό, δυνατό, σαν το προηγούμενο ένα πράγμα. Καλό, ε. Ναι, εννοείται. Σαν τη δεύτερη σεζόν που είναι μούφα Βλέπεις ότι είναι μαλακή για το πρώτο. Ναι, και. λε να του δώσω μια ευκαιρία και είναι η δεύτερη χειρότερη. Γεια σου, μωρό μου Αγάπη μου, γεια σου. Χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμείτε να το πάθετε. Α, πα, πα, πα, πα. Πολύ αγάπη στο λέω. <laughs> λοιπόν, ο Αδιάβαστο που ξέρει ότι όλοι οι Έλληνε είμαστε καλά. Ω πολιτικό προϊστάμενο τη αστυνομία και ω υπουργό σε αυτό το κρίσιμο Υπουργείο, αυτή τη στιγμή είμαστε καλά όπω είναι καλά οι περισσότεροι Έλληνε. Ε, δεν ξέρει αυτό, έχει μια εμπειρία τα ψυχιατρικά. Έχει μια εμπειρία, λε. Δεν πάνε να χεστούν στο διάολο, Να πάνε. Άγιε μέρε μπήκε το νέο έτο. Δεν, δεν, δεν είμαστε τώρα, δηλαδή. Έλα, σου πω: Όταν δεν έχει τσέπη, σου δεν υπάρχουν άγιε μέρε. Πε του να πάνε να πλακωθούν όλοι οι κορφά και να μα αδειάζουν τη γωνιά. Ωραίο, αισιόδοξο μήνυμα για το νέο έτο. Μ' <laughs> Δεν μπορώ όμω. Φυλάκια. Yeah. Καλά, δεν το πιστεύω ότι βγήκαμε μια αιτία. Πάρα το τηλέφωνο ήσαν. Σε περίμενα. Ναι, είμαι σίγουρος. Τι είπε ο Μάστορας εκεί, της ελληνικής αστυνομίας, ε? Ο, ο Χρυστοχουτίδης. Όπως επίσης, ακούω συνέχεια για την αστυνομική βία και δεν υπάρχει ούτε ένα περιστατικό να έχουμε τραυματίες, να έχουμε αφαίρει ανθρώπινη ζωή από... Αστυνομική βία. Μην το λέτε έτσι, πληγώνεται. Είναι γιορτέ. Και αυτό ψυχούλα δεν έχει. Ε, τάει, να κάνω μια υποχώρηση. Δώρα χρονιάρε μέρε. Όχι. Όχι, εντάξει, τοστό, τοστό, εννοείται. Καλά, αυτό που είπε είναι σωστό έτσι. Δηλαδή, λέει, δεν είχαμε, λέει, δεν χάσαμε λίγα ανθρώπινη ζωή. Ε, προφανώ, μάλλον έχει δει τα ψυχομετρικά τεστ που έλεγε. Γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά σε ό,τι αφορά τα ψυχομετρικά. Με νέου τρόπου, με νέα πρωτόκολλα. ψυχιατρικής υποστήριξης, υποστήριξη, ψυχολογική υποστήριξη τα οποία έχουν εισαχθεί στην ελληνική αστυνομία σε συνεργασία με τι άνοπλε δυνάμει. Και σου λέει ότι με αυτό εδώ του ανώμαλου όλου. είμαστε μα μάλλον που δεν έχουμε του δεν έχει κόδωθει κάτι. Έκαλε, πλάκακακανε. Άσε, που είναι θέμα ερμηνεία, τι θεωρεί ο Χρυσοκοίδη ανθρώπινη ζωή. Ποιον θεωρεί άνθρωπο. Ναι. Είναι ναι, θέμα, θέμα ερμηνεία κι αυτό. Ναι. Να σου πω, διαφωνώ πάλι με το θύμιο. Δακρυ... Πάλι, μωρέ! Τα δακρυγόνα, όπου. Ρε, μήπω είσαι κολλημένο. Ναι, <laughs> ναι, <laughs> άκουσε. Τα δακρυγόνα, όπω ξέρουμε, ο έχει πάει σε μια πορεία, κάνουν καλό στην πορεία. Βράχει χρόνια, κάνουν κακό στη συγκεκριμένη πορεία. Άρα, μακροχρόνια, παίζουμε ένα που να έχει φάει τα δακρυγόνο και να μην το θυμάται. Σωστό. Ένα. Καταρχά, βοηθάει τη μνήμη. Το πρώτο δακρυγόνο μα, όλοι το θυμόμαστε. Μα βλέπουμε λίγο αλλιώ τα πράγματα, βλέπουμε ποιο το πετάει, γιατί το πετάει. Όταν λε το αλλιώ, λίγο πιο θολά, πιο δακρισμένα. Ναι, σωστά. Και ο χρυσόχοίδη. Έτσι είναι. Κάνει το να σε ρίξει, να σε κάνει, να σε ε... Ε... Ε... σταματήσει, να σε ρίξει κάτω, να σπατεί το κεφάλι. Η αστυνομία να γίνεται πιο αποτελεσματική και λιγότερο βίαιη. Αλλά στο τέλος, άμα ζηκωθεί και δεν μείνει στον τόπο, ερεπούς θα σε ξανά εκεί απέναντί του. Αυτό δεν καταλαβαίνω δεξιά. Ευτυχώ δηλαδή. <συλίδε> Καλησπέρα. Ωπα. Οπα. Μα να είσαι. Έτσι τι κανεί. Αγάπη μου, εσένα, εσένα, εσένα. εσένα. Μανάρι μου, πες μου. Πες μου πες. Τι θε, τι θε. Λοιπόν, επειδή είπε τώρα ο Σιμίω να κάνουμε τι προβλέψει, Γιατί η προεπόμενη εκπομπή θα είναι μετά την πρωτοχρονιά. Είπα να πω και εγώ τη μου. Έλα πώ έτσι. και εγώ. Έλα μπα, Μπράβο, να. Λοιπόν, εγώ προβλέπω για το 21, προβλέπω Ο Μαύρο που παρακάλαγε 4-5 χρόνια για Οικουμενική και θα κάνουν Οικουμενική τώρα που δεν είναι στη Βουλή. Άστε στο διάλογο όλοι μαζί. Ωα, δεν έχω χειρότερο. Θα το σκάσουνε. Δεν είναι Οικουμενική αυτό καταρχά. Ε, δεν θα είναι. Άμπραγο, δε χωρί. Δεν είναι δε Οικουμενική δε χωρί Λεβέντη, τι να σου πω. Είναι σαν ψάρι χωρί ποδήλατο. Δηλαδή, εσύ που μπορεί να φανταστεί όμω τον τζίπρα να την κυβερνάει με τον πιστοτάκι. Ναι. Και έλα. Αυτό δεν μου, δε μου κάνει αίσθηση, δεν μου κάνει εντύπωση. Ταιριαστό κιόλα θα το έλεγα. Σωστό, σωστό. Προγραμματικά δηλαδή μακριά δεν είναι. Έλα, μωρε τώρα μα μακάνε αντιπολίτευση, είναι υπέρχομοι. δεν λέω, δεν λέω. Κλερή, κλερή. Λέω και κάποιος κακεντρεχής τώρα, όχι τώρα. Ναι. Καλές γιορτές, ρε. Λέλα, γεια. Γεια σας κύριε Παρβαγιάννη, σας... Κύριε Βησδέκη, πού είστε, σας είχα ότι ψοφίσατε. Σας πείτε καλά η καλή χρονιά. Νόμιζα ότι την τεινάξατε τα πέταλα. τι έγινε. Εγώ τώρα πριν μισή ώρα γύρισα, 7 Γενάρη, ε, πήγα στο εμβολιαστικό κέντρο που φτιάξει. 7 Γενάρη. Ναι. 7 ε, Γενάρη τώρα έχουμε 11. Ε, έχω περντευτεί γιατί κάτι μου κάνανε. Πήγα έδωσα τον άπκα μου, ένα μανούλι νοσοκώμα, μου τρύπησε τον μπράτσο μου, Ο έδωσα πάπα. το εμβόλιο και είμαι μια χαρά. σα εύχομαι και σε εσά να σας πάει καλά το 2021 όπως και σε εμένα. Γεια σας. Ω, oh, είναι καλά αυτό. Γεια, Αστρε Αποστόλη, μάγκα. Γεια σου, Γέχαρα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά τώρα. Τα κεφάλια μέσα, ε που λέμε έτσι. Ωραία, τι πήγε, ωραίε ευχέ. Κλισέ. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Ναι, εσύ δεν τι δέχε αυτέ τι ευχέ. Εμεί, όλο ευχέ σου δίνουμε. Α <laughs> μένα τώρα, δε, παιδί μου, τώρα δεν βγάζει άκρη με εμένα. <laughs> Εδώ είναι επίκαιρο, σα στάνω. Είμαι 15 μήνε πίσω. <laughs> Α, Εγώ είμαι. Έλα, πλησιάζουμε. με το νέο έτο θα, θα, θα, θα ακούσει και ελληνοφρένια updated. Έτσι, έτσι, έτσι. Να σου πω τώρα άκουσα ότι που έπρεπε. σε για το νερό που θα κρύβαινε στην περιοχή της Εύβοια, στη ε, Θέλω να ενημερώσω για κάποιες αυξήσεις που θα γίνουν ε, στην κατανάλωση του νερού. Ξεκινάνε από τον άλλο μήνα. Ναι. Και ήθελα να κάνουμε λίγο ένα δοκιμαστικό λίγο, να μετρήσω λίγο. Είστε κοντά σε μια βρύση τώρα να μου ανοίξετε. Θέλω να μου δώσετε. Ναι. Ναι. Βάλτε μου λίγο τη βρήση να βάλω το μετρητή Σε ποια πόλη πήρατε, ξέρετε Στη καλκίδα δεν είστε Ναι Βεβαίω, βάλτε μου λίγο το μετρητή να μετρήσουμε Τράμε την περιοχή σήμερα Εκεί είναι και τρελά τα νερά, ξέρετε Για βάλτε μου λίγο Πρέπει να βγάλει ανακοίνωση άλλη φορά να σου δίνουμε κανένα τηλέφωνο στημένο γιατί είναι σίγουρο ότι θα βγάλει γυαλιά. Αν και καλά τα είχε πάει, καλά τα είχε πάει. Εντάξει, nice. δεν έχω παράπονο. Mm. Να σου πω: Σε άκουσα στην παλάντα του Ζάκρε και ρατά. Έχει δύο οκτάβε έκταση και κάτι λίγο ακόμα πιάνει όλε πάνω. Κάνε κάτι με τη φωνή σου, ρε. Αδική σε αγόρι μου, είσαι μεγάλο ταλέντο. Προ το παρόν κάνουμε το λαρίκι. <laughs> ε, εννοώ, ρε παιδί μου, μουσικά, όχι κάτι άλλο. <laughs> Έλα πώς μου. Έλα. Έλα του εύχομαι εσένα και του θύμου. Καλά Χριστούγεννα. Μπήκανε τώρα, μπήκανε. Είμαστε στο νέο έτο. Τι, τι, Το 21, το καλό. Το καλό, το Black Jack. Ευτυχισμένος το νέο έτος, θα αλλάξουνε άμα φύγει αυτός, θα αλλάξουνε πάνω. Ναι, αλλάξουν. ναι, ναι, άλλη χρονιά τώρα, άλλο πράγμα. Ναι. Τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξαναδεί να, να πούμε. Ναι, έχω να πω στον ελληνικό λαό. Εσύ ημέρα... θα πεις τον ελληνικό λαό, άσμα σκουκλίτσα μου. Την ημέρα του νέου έτους, μην ανοίξετε καθόλου την οφώνη και... Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη, μ' αρέσει αυτό. <laughs> Αν παρουσιαστεί ο Κούλη θα σα κάνει το καλύτερο ποδοαρικό. Εγώ για πάρτι μου δεν πρόκειται να ανοίξω ποτέ. Ούτε άμα το νέο έτο φέρει ελληνοφρένεια. Άμα το. Θα σε βλέπω στο αυτό. Δηλαδή, τι θα, θα παρουσιαστείτε. Λέω, λέ, δηλαδή ούτε τότε δεν θα την ανοίξει. Άμα μπει, θα την ανοίξω. Α, τότε θα την ανοίξει. Ε, μη είδε όλα σχετικά λέτε, τελικά. Τι λέω τώρα, την ελληνοφρένεια δεν θα ανοίξει. Ε, πέστε Αυτό ήθελα να σου πω, αποστόλμη φυλάκια πολλά. Αποστάλλι, καλή χρονιά! Αχ, ναι, πώ σα μπήκε! Μια φορά τον χρόνο με το έχω σε καλό να σε παίρνω. Μετά που μα μπαίνει, να σε παίρνω όλα δεξιά. Εύχομαι να πιάνε. όλα δεξιά. Δεξιά δεν ξέρω, ακροδεξιά είναι πολύ πιθανό. Ο, ναι, ακρο, ακροδεξιά πήγανε τον προηγούμενο χρόνο. Τώρα ελπίζω να πάω. Ναι, θα έχει αλλαγή αυτό ο χρόνο, δηλαδή. Ε, τώρα σκέφτομαι το ότι κάθε πικραμένο χρειάζεται τον ψαριανό του. Είμαι κι εγώ μαλάκα. Να... Και ο κάθε πικραμένο έχει τον ψαριανό Του. Μην να κλάνει να ρεύεται να του ξεπλαχεύσει γρήγορα παιδί μου. Ναι, αυτό, αυτό αν κάτι θε ένα ψαρινό. Ακριβώ. Είναι για ξεβλάχισμα. Λοιπόν, έχουμε όλα δεξιά. Μπράβο! Μπράβο! Δε βάμον τίποτα άλλο! Καλησπέρα! Κάντε πάλι. Καλώ ήρθατε! Καλώ σα βρήκαμε, πολύ ευχαριστηθεί η κυρία, βεβαίω. Γράφετε! Πολύ καλά. Μπράβο. Πάρα πολύ καλά. Εμεί τα βάλαμε μέσα τα παιδιά. Τα βάλαμε μέσα, κάναμε του μπατσούλιδε, σου βλήσαμε κάποιου, του γεμίσαμε κάτι άλλους. Ε, μόνο γαλοπούλα πολύ ξενόφερτα. Έθιμα. εμεί τρώμε χοιρινό. Η κυρία Σακελαροπούλου, η πρόεδρο τη Δημοκρατία, κάλεσε όλου του αρχηγού των κομμάτων και πήγαν κάναν το εμβόλιο. Αυτό ο τελοπών γιατί δεν το έκανε. Έχει δικό του, καλύτερο, τι θα πάει τώρα. Να, μήπω του δώσετε στου το από αυτό τα, το, που θα κάνει αυτό. Μα τι το ρεζιλίκια πράγματα θα κάνει ξένο πράγμα, έχει δικό του από την επιχείρηση. Έχει αυτό το τελοκορονοϊόν. Τελο, Ειδικά οι επάδει ομάδε με βρήκαν τη λύση. Ή βιζαντινών και τελειώνει το άγχο του. Συγκεκριμένο από το νέο. Ναι, όπως και τα προηγούμενα. Όπω και τα προηγούμενα, αι. Τελοπών. Ειδικά οι διαχρονικών. Το στομαχικό είναι εξαιρετικό προϊόν, παιδιά. Μνημονικών. Με το εταιρικό λοιπόν. Η αυτοκατορικό, φίλε και φίλοι. Αυτό δεν είναι. Αυτό το πίνει έτσι. Πώς, μια πίνεις. και έξω. Και μια, μια για πάντα. Τέλο. Αποστολή παραγγελία για το 21. Λοιπόν, όλοι μαζί πολύ δυνατά για να ξορκήσουμε το κακό, να πούμε το. Πάει ο παλιό ο χρόνο, α γιορτάσουμε, παιδιά. Κάλλη μέρα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τραγουδά, απλώ κατάλαβα. Λοιπόν, καλή χρόνια... χάρη. Χα... Είπαμε δεν θα τραγουδά. Κρίση χρονιά. Αϊσυχτή από το χάο. Λοιπόν, ακούνε χρονιάρε μέρε. Το 21, μωρό μου θα είναι χαρούμενο, ευτυχισμένο, γιατί έτσι γουστάρουμε. <laughs> <laughs> και ένα αισιόδοξο μήνυμα από την Κουμουνδούρου. <χει> Ανατρίχια ο μπαλαούρα. Όμω φαίνεται ότι ο ταξικό πόλεμο συνεχίζεται. Με άλλη μορφή, όπω τα λέγανε και οι παλιοί κομμουνιστέ. Να σου πω, η είδηση τη μέρα να πει στον κολυτό σου επικίνδυνο που δεν του λέω χρόνια πολλά, να χτυπάει τον κολό του κάτω. Χαίστηκε. Ναι, χαίστηκε, χαίστηκε. Λοιπόν, και να του πει ότι η είδηση τη μέρα είναι είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη. Όχι ο Μπαλαούρας και οι μαλακίε, δεν του έκανε το σπίτι του τσίπρα, ξεκινάνε. Και όπω λέει ο στίχο του τραγουδιού, σιγά με φοβηθώ, σιγά με κλάψει. Διαλόγω, είναι πολλά ρε πήρα να πω, γιατί με συγχίζεις. <Κι> Καλησπέρα. Γυρίσατε πρέπει να πεις τώρα, γυρίσατε αυτό. Γυρίσατε. Γυρίσα... Βεβαίως, καλή χρονιά. Ήρθε το 21. Ήρθα αχ, 200 χρόνια συγκινούμε με εκείνη τη Γιάννα, τι θα γίνει. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ. 200 χρόνια από την. Εντάξει, 200 χρόνια, ε. αλλά έχουμε και τι γιορτέ στα σκαριά. Πώ να πάμε να γιορτάσουμε. Εντάξει, νεκροί, αλλά τι να κάνουμε. Δεν γιορτάζουν κιόλας επειδή κάποιοι αποφάσισαν. Κάποιοι εννοώ, η κυβέρνηση. Αποφάσισε να πεθάνουν κάποιοι άλλοι. Ε, δεν του ενδιαφέρει καθόλου. Ε, αυτό που με παρηγορεί είναι ότι ο Χρυσοχοίδη θα ενισχύσει περαιτέρω το δικαίωμα του συνέρχεσθε. Και θα το προχωρήσουμε τώρα περαιτέρω και θα αλλάξουμε συνολικά όλο το δό... Το επιχειρησιακό τη αστυνομία για να βοηθούμε του ανθρώπου να διαδηλώνουν, να διαμαρτύρονται και να συναθρίζονται. Πάλι καλά. Αυτό και... δεν συνέρχεται με τίποτα, όμω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι χρόνια η κατάστασή του. Ε, είπε ότι ευτυχώ που τελευταία δεν είχαμε αφαίρεση ανθρώπινη ζωή. Ναι, το είπε. Και δεν υπάρχει ούτε ένα περιστατικό να έχουμε σε ανθρώπινη ζωή από αστυνομική βία. Ε, υπόθεση του Βασίλη Μάγκου στο Βόλο. Το έλεγα και σε έναν φίλο πριν. Κοίταξε να δει. Είναι θέμα ερμηνεία τι, τι θεωρεί ο Ένα ανθρώπινη ζωή. Τα αναρχοκομόνια και όλα αυτά για το χρυσοκοίδη ούτε άνθρωποι είναι ούτε ζωέ έχουν, ούτε θα πρέπει να έχουν κιόλα. Ε, δεν είναι έτσι και το ξέρει πολύ καλά. Α μάλιστα ωραία μου, πάντα σε σοβαρά. Μπράβη. <laughs> Τι να σου παντήσω. Έγινε, λαγιά. Έλα, έλα παίρνει πώ τα πέρασε. Έγαμε σπαρικά. Ω, <laughs> Πιπέρι, η δεστήρια χρονιά είμαι αφιόστο. Πάντα ήσουν, πάντα είσαι. Πάντα ήμουν. Τώρα εγώ έχω παραγίνει. Δεν το κακόμουν και εγώ δεν με ελέγχω, ε. <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά <laughs> παραμένουν <laughs> να ξέρει <laughs> καλό. Πάντα, πάντα, ναι. πάρα πολύ Δηλαδή Για και ο τύπο και γκόμε Όλα, όλα μαζί, όλα, όλα Έχω το package που λέμε, το package Ακριβώς. Λοιπόν, φίλια στα κολομέρια Να τα, ανώμα λίγο φταίω μετά